Φορητής. Από μια χώρα που ήταν πάντα στον αέρα Σας μιλά ένας μικρού της Που πήρε δώρο τα Χριστού και τα μια σφαίρα Εδώ, εδώ πολυτεχνείο Εδώ, εδώ πολυτεχνείο Μπορεί να μετέχαγαν χάσω Μα σαν κι αυτούς μα μια κοδύο Όχι. Σταμαρτίνα, μη σώνα ψάτο. βέλα τσαό, ciao O Γεια σα του πλατεία Ρέντιο. Αγωνιστικού χαιρετισμού σε τι τις ανομία, σε όλε τις αιστείες αντίστασης σε όλη την Ελλάδα ε, Επιστρέψαμε στην εκπομπή αιστεία ανομίας μετά από ένα καλοκαιρινό διάλειμμα είχαμε κάνει μια έκτακτη αυγουστιάτικη μια έκτακτη καλοκαιρινή εκπομπή με θέμα το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα, ε, το οποίο στηρίζει το πλατεία Radio και στο οποίο το πλατεία Radio συμμετέχει στην οργάνωσή του ήταν να μην αρχίσουμε την αιστεία νομία ακόμα Να αρχίσουμε τις συνεντεύξεις την άλλη εβδομάδα. Ε, σκέφτηκα όμως τελευταία στιγμή ότι Λόγω του ενός χρόνου Από τη δολοφονία του Πάβλου Φίσα Καλό θα ήταν και εμείς Να αρχίσουμε μια ώρα αρχίτερα εκπομπές μας Με μια διαφορετική αιστεία νομίας Από ό,τι την έχουμε συνηθίσει Μια αιστεία η οποία σήμερα Δεν θα έχει συνεντεύξεις Μια Sino pía siempre la cárma fiarma στον Pablo Fisa. Ela χρόono metallipo. Questo è il fiore del partigiano. Oh, della ciao, della ciao, della ciao, chao, chao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Fiore del συντονιζόμαστε στο πλατεία-radio.gr πλατεία-radio listen to my radio μια στιγμή για να δούμε πώς είναι ακριβώς πλατεία-radio.com ή εναλλακτικά myradio-stream.com κάθετος πλατεία-radio συντονιζόμαστε Σήμερα η εκπομπή όπως είπαμε είναι αφιερωμένη στον ένα χρόνο από το θάνατο του Παύλου Φίσα Του Παύλου Φίσα ο οποίος δεν έφυγε Όπως λένε κάποιοι Δεν έφυγε όπως λένε συνήθως Αυτό που τον εξωραίσουν την κατάσταση Αλλά έπεσε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 Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Είστε στην δενλ νομίας του του λατία αρδιο λλτία αρέδιο Ττελία αλίσεν ρνιο τελεί ακό μα ρίνιο ρι τελία ακό Αγωνιστικούς χαιρετισμού σε όλους τους φίλους του πλατεία Radio, σε όλους τους εαμήτες μας, σε όλο το γαλατικό χωριό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς! <much> <much> Ακολουθεί τραγούδι διασκευές του Κίλαπη «Σιγά μη γλάψω, σιγά μη φοβηθώ» μένουμε συντονισμένοι στο πλατί Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή Και εγώ ψάχνω έναν τροποτάδες μα να σπάσω Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω για αυτά Φυλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου κέντρα Για να κλέψω λίγο πως από τα λάμπερα αστέρια δεν αρέχω Εδώ κάτω και κοντεύει να με τρέξει Τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και κλίψη δεν αρέχω Άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν Την πήρα τ' άλλο μονοπάτι και που μου χαράξαν Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές αγάπης κάρτες και φίλοι παρμακερέ οι και τέρατα με παράξενες φολλές Που παράμονευαν βάδονται κρυφά με στις σκιές Μη κοντοσταθείς αν πρόκειται να ακολουθήσεις Τα δόκια σφίξε γερά και μη δάκρυσεις Εγώ το φίγκα και το έφτασα στο τέρμα και όπως γράφουν στα βιβλία Οι παλίς ο φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα Θα φωτιά οι αεπί. Για με με πίσω Αγκάπες στις παλιές, να ξέρουν ότι... με πριν να να ξέρουν ότι... Να φνούνε, νάμε, πούστη, κορυπή, και... Μου είπαν να μην κάνω όνειρα, τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο στα τώρα να έτσι κι πάνω φωτιά που εκτυπώνονται στον και τα σκίτια Κι ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια Δεν θα δακρυώνονται και θα φοβηθώ Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μυρα μου ελεύθερα ψηλά Πολύ ψηλά πετώ. κι όλοι ζηλεύουν τα περίπανα και με τα φερά μου Και περιμένω κι άλλα δέρκα για να βγουν Σ' αυτήν την κόρη που όλους περιμένει αρχή να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη την Sympathy. Για σους με πρόβωσα με πίσω μαχεύιες θέλω να ξέρουν ότι Σιγάνη πόδι Και για αυτές τις αγάπες της παλιές θέλω να ξέρουν ότι Σιγάνη κτεμ Rey Κι οσοί με πύριened водες θέλω να ξέρουν ότι Σιγάνη κ Να βούνε να με Στην κορυπή ψηρά τους περιμένω και Για σους με πρόβωσα με πίσω θέλω να ξέρουν ότι Και για αυτές τις αγάπες παλιές Σα να μην να και τα μαρτίνα, μισό ο μπελα τάω, μέλαξα, μπερτιάνο, τάω, Τα ματίνα, μισό να λαψάτο το ιβάζω α πίσω, ένα χρόνο πίσω να θυμηθούμε γιατί, μάλλον, ο πολιτικό χρόνο του Λένερ έτρεξε πολύ γρήγορα από τη μέρα δολοφονία του Παύλου Φίσα, και είναι σαν να μην σαν ένα χρόνο. Σαν να μην πέρασαν περισσότερα χρόνια, αλλάξαν πάρα πολλά και στο κοινοβούλιο, μέσα και γενικά στην πολιτική ζωή τη Ελλάδα. Ε, ο Παύλο Φίσα πέθανε πάνω σε μια συμπλοκή, όπου ο άνθρωπο θέλησε να υπερασπιστεί αυτά τα οποία πίστευε. Ε, με δύο μαχαιριέ σε ζωτικά όργανα, είχαμε κάνει σχετικέ εκπομπέ πάνω σε αυτό δύο μαχαιριές σε ζωτικά όργανα οι οποίες θυμίζουν τεχνικές του υποκόσμου ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει μαχαίρι για πρώτη φορά στη ζωή του, στη ζωή του προφανώς δεν στοχεύει δύο φορές απανοτές σε ζωτικά όργανα τουλάχιστον έτσι λέγανε οι ατριοδεκαστές τι άλλαξε μετά από αυτό τι άλλαξε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα πρώτα απ' όλα ο... πολιτικά να μιλήσουμε πολιτικά εισήχθη η έννοια του πρώτα απ' όλα. Υπήρξε η δίωξη του κόμματο τη Χρυσή Αυγή. Μια δίωξη την οποία πολλοί, μεταξύ αυτών και εγώ, πιστεύουν ότι έπρεπε να γίνει εξ αρχή, ή μάλλον όχι να γίνει και καλά. Δηλαδή να γίνει, προφανώ, στα πράγματα εφόδου, αλλά ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα το οποίο κανονικά και σε μια δημοκρατία δεν θα μπορούσε να πάρει άδεια από τον Άριο Πάγο. Γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κατά τη λαϊκή κυριαρχία. Ένα κόμμα ναζιστικό. Υπάρχουν πολλέ χώρε του κόσμου οι οποίε δεν κακό, πλήγησαν από τον ναζισμό. Οι οποίε δεν δέχτηκαν ναζιστικά κόμματα να κατέβουν στα κοινοβουλιά του. Όπω λέμε λοιπόν, το λέω και εγώ, ότι το κόμμα Τούρκων τη Θράκη δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατεβαίνει στι εκλογέ, στι ελληνικέ εκλογέ, αφού είναι κατά τη εθνική κυριαρχία, είναι υπέρ εκχωρήσεω τμήματο ζωτικού χώρου σε άλλη χώρα, στην Τουρκία, έτσι και ένα κόμμα το οποίο, αν το ψάξει ιστορικά, είναι γέννημα θέαμα. Ξεκινάει από τους του επίστρατου, του μεταξύ. Φτάνει στην ε, ε, ε, ε. προχωράει στα τάγματα ασφαλείας, προχωράει στον ιδέα, μπλέκονται μέσα μυστικές υπηρεσίες, έχουμε κάνει σχετικές εκπομπές. Ε, το έχουμε πει, ο... είχε φτάσει τόσο ψηλά στη διείσδησή του αυτό το κόμμα, σε συγκρότηση θύλακα, που ο ξάδερφος του βουλευτή της χρυσή Αυγής στα Ναυτιλιακά, ο κύριος Κούζηλος, ε, στα αναφυλιακά όταν μιλάμε για Χρυσή Αυγή και όλοι καταλαβαίνουμε ένας σκιώδης βουλευτής Ποιος δεν μίλαγε στο κοινοβούλιο καθόλου Ο κύριος Κούζιλο, ο ξάδερφός του βρέθηκε στο τμήμα επισυνδέσεων παρακολουθήσεων της ΕΙΠ Να κρατάει το βαλιτσάκι που έκανε δώρο η CIA στην ΕΙΠ Δηλαδή ο ξάδερφος του Χρυσταυγή την βουλευτή βρέθηκε να κρατάει το βαλιτσάκι της CIA Και η απορία είναι η ανάκριση θα φτάσει μέχρι την εγκληματική οργάνωση, δηλαδή ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση ή θα φτάσει και θα προχωρήσει στο σημείο εξέτασης αν η Χρυσή Αυγή τελικά δεν είναι απλά εγκληματική αλλά και παρακρατική οργάνωση e ho trovato il vaso o oh, partigiano portami via o oh, bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao partigiano oh. porta δεν θα πούμε πολλά παραπάνω για το κόμμα της χρυσή Αυγής Έχουμε κάνει σειρά εκπομπών για αυτό το κόμμα Για τη δίσδυση που άφηναν να έχει Για τη που άφηναν να έχει μέσα Σε σώματα ασφαλείας Μέσα στο στρατό Μέσα στην ΕΥΠ Δηλαδή τόσα χρόνια μετά το Απριλιανό πραξικόπημα Αφήσαν να συγκροτηθεί ένας ακροδεξιός θύλακας Μέσα στα σώματα ασφαλείας Και τις μυστικές υπηρεσίες Θα πούμε μόνο κλείνοντα το θέμα της χρυσή δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τη Χρυσή Αυγή, αλλά με το ΦΥΣΑ, συγκεκριμένα με το ΦΥΣΑ, θα πρέπει να πούμε τι βγαίνει τώρα από την ανάκριση. Τι βγαίνει από τα μηνύματα τα οποία ανοίξανε στους βουλευτές, στα κινητά ανήξαν τα κινητά των βουλευτών της χρυσή αυγή. Βλέπουμε ας πούμε ότι ο ίδιος ο ίδιος Κασιδιάρης τη μέρα που γίνανε επεισόδια στην οποία πέθανε, στην οποία δολοφονήθηκε, μάλιστα κατακραιουργήθηκε ε, ένας αλλοδαπός, ε, τη μέρα εκείνη έφευγαν μηνύματα από το κινητό του Κασιδιάρη που κατήφθηναν τα τάγματα εφόδου της χρυσή αυγή κατά που ε, κάτι άλλο το οποίο βγαίνει από την ανάκριση αφορά τον αγαπημένο μας από τη μέρα που ξέσπασε το σκάνδαλο, τον Παλτάκο Τον Μπαλτάκο, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα τη εποχή, κοραλυφόταν να βρεθεί στη θέση του διοικητή τη ΕΛΗΠ. Δηλαδή, ο άνθρωπο ο οποίο πήγαινε χέρι-χέρι τότε με τον Γασιδιάρη και μάλιστα ο γιο του ήταν και φίλο κολλητό με τον Γασιδιάρη και α τσακωθήκανε και α παίξανε μέσα στο κοινοβούλιο. Ο άνθρωπο αυτό που προαλυφόταν ω δεξί χέρι του Σαμαρά, τουλάχιστον έτσι γράφανε δημοσίευμα τη εποχή. Πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, προαλυφόταν να γίνει η διοικητή τη ΣΕΙΦ. Ε, η ανάκριση βγάζει ότι ο Μπαλτάκο λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο ω καθοδηγητή στο τι θα ψηφίσουν οι Ο Μπαλτάκο και είναι απορία την οποία την εκφράζουμε από την πράξη Γερμάνικα εδώ και κάνα χρόνο. Ο Μπαλτάκο ενεργούσε μόνο του όταν έστελε μηνύματα στου Χρυσαυγίτε. Το δεξί χέρι του Σαμαρά, φίλο κολλητό του Σαμαρά, προσωπικό του, αλλά και πολιτικό του από την εποχή τη Πολιτική Άνοιξη. Ε, λειτουργούσε μόνο του όταν δηλαδή έστελε μηνύματα στου Χρυσαυγίτε τι να ψηφίσουν. Θυμάστε κάτι ψήφου τι οποίε δίνανε οι Χρυσαυγίτε στου εφοπλιστέ. Διάφορα απαλλαγέ στου για φορά απαλλαγέ στου εργολάβου, διάφορα απαλλαγέ στου τραπεζίτε. Όλε αυτέ οι ψήφοι. Τη χρυσή Αυγής. Κατόπιν μηνυμάτων του Μπαλτάκου, του δεξιού χερουργίου του Σαμαρά, να πιστέψουμε ότι ο Μπαλτάκος, από μόνος του, έστελε μηνύματα στους Χρυσσαυγίτες να ψηφίσουν. Έχουμε κάνει στη Μαύρη Λίστα, την οποία την έχουμε σταματήσει λόγω μαζεμένων πολλών εκπομπών. Δεν προλαβαίναμε. Στη Μαύρη Λίστα είχαμε βγάλει ότι ο Πρωθυπουργό μας, ο Αντώνης Σαμαράς, φέρεται την εποχή της ίδρυσης των Ταγμάτων Εφόδου της ΟΝΕΔ, το Rangers και των Κεντάβρων, να είναι καθοδηγητής των Ταγμάτων Εφόδου, Rangers και Κεντάβρων, σε επεισόδια στη Μεσσηνία, όπου ο ίδιος ξυλώνει τα γαλόνια ενός αξιωματικού πάνω σε συμπλοκή τη αστυνομίας και κατεβάζει τζαμαρίες. Είχαμε βγάλει το επίμαχο δημοσίευμα το τότε, τουριζοσπάστη, το οποίο δεν του αρνήθηκε η τότε κυβέρνηση Αβέροφ, η οποία μάλιστα δέχτηκε ότι τα τάγματα εφόδου λειτουργήσαν, αλλά αμυντικά. Εγώ δεν είχα ζήσει την εποχή εκείνη. Όσοι την είχαν ζήσει την εποχή εκείνη, θυμούνται πόσο αμυντικά γενικώ λειτουργούσαν τα τάγματα εφόδου. Γενικά δεν θέλουμε να πούμε πολλά για τη Χρυσή Αυγή. Απλά είναι η δικογραφία προχωράει σε μεγάλο βαθμό. Εγώ έχω την άποψη και την έχω εκφράσει ότι η δίκη έχει οριοθετηθεί μέχρι βαθμό. Δεν μου φαίνεται ότι η δίκη θα πάει λόγω πολιτικών πιέσεων, θα φτάσει στο αν η Χρυσή Αυγή λειτουργήσε ποτέ ως παρακρατική οργάνωση ε, ή ως αδελφή οργάνωση με αντίστοιχες τις οποίες ήλεν είχε κάποτε η ως αδελφη οργανωση με αντίστοιχε τις οποιες ηλενχε καποτε όπως τα Rangers ή Κένταβρε. Παρ' όλα αυτά επειδή υπάρχει υλικό για τη Χρυσή Αυγή ήθελα να κάνω μια εισαγωγή βεβηλώνοντας εντός εισαγωγικών το σημερινό αφιέρωμα για τον Παύλο Φύσα. Έχουν περάσει μόλις λίγε ώρες μετά το φόνο του Παυλουφίσσα και η Χρυσή Αυγής πέφτει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε σύνδεση με τον άνθρωπο που κατηγορείται για το φόνο, το Γιώργο Ρουπακιά. Ηχητικό ντοκουμέντο τηλεφωνικής συνομιλίας που αποκαλύπτει η εφημερίδα Έθνος ανάμεσα στον προφυλακισμένο βουλευτή Γιάννη Λαγό και το στενό συνεργάτη του αρχηγού της Χρυσή Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου Σωτήριδεβελέκο δείχνει την αγωνία να αποσυνδεθεί το κόμμα από το Γιώργο Ρουπακιά. Ναι. Άμα σε πάνε πάνω για κανιά ναι. Δεν το ξέρεις, δεν τον έχεις πέσεις, εντάξεις. Εντάξεις, εντάξεις. Κάτι να σου πει, εδώ λένε οι υπόλοιποι να μην πας. Και εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό το σκεπτικό είπα να <συντυνα> πάεις. <πήγε> να <συντυνα> σου πει πήγαινε κανονικά <συντυνα> όπως είπαμε, εντάξεις. Απλά να ξέρεις ότι δεν το ξέρεις τίποτα, εντάξεις. Δεν το γνωρίζει αυτό, να σου πείσουνε και <Λάζει>. σου <συντυνα> πει ότι σε αυτήν την κεντρική μεριά μας με το περίπου νωρίτερα δεν ασχολείς, ξέρω με την ήγερ που μας αυτά, εντάξεις. Δεν το ξέρω λοιπόν. Να πάω. Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως τις επόμενες ημέρες τους διαψεύδουν κατηγορηματικά. Ο Ρουπακιάς φέρεται να ήταν σημαίνον στέλεχος της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην οίκια και το έγκλημα γίνεται η αφορμή για τη μεγάλη δικαστική έρευνα που συνδέει τη Χρυσή Αυγή με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Από την άρση απορρίτου των επικοινωνιών έρχονται στο φως και οι στενές σχέσεις του πρώην γραμματέα της κυβέρνησης, Τάκι Μπαλτάκου, με τη Χρυσή Αυγή. Από τα SMS που φέρνει στο φως η εφημερίδα των συντακτών αποκαλύπτεται ότι ο Τάκης Μπαλτάκος κανόνιζε πώς θα ψηφίζουν οι βουλευτές του κόμματος του Νίκου Μιχαλολιάκου. Συνεργάτης του Λία Κασιδιάρη τον ενημερώνει. Με είπε Μπαλτάκος ότι αύριο 12 στην Επιτροπή για τα ναρκωτικά με τα άρθρα 62 και 83 του Ρουπακιώτη πρέπει να είμαστε παρόντες. Η ψηφοφορία θα γίνει με ενάταση χεριών. Επίσης μου για πέμπτη την τροπολογία των 85 για το γένος στις στρατηγικές σχολές. Τούπα είμαστε ενημεροί. Παρακαλώ κύριο να έρθει στην του Σώματος, Παρακαλώ τον κύριο Φούρο, έχω να έρθει στην του <χι>, παρακαλώ. Παρακαλώ τον το κύριο Μετά από αυτό Πέρασε Μπαλτάκος και μας είπε να δώσουμε συγχαρητήρια σε Ηλιόπουλο. Ο ίδιος ο τάξης Μπαλτάκος παραδέχτηκε τις επαφές και τη συνεννόηση υποστηρίζοντας ότι αφορούσαν εθνικό για εκείνον θέμα. Αφού θυμήθηκαν τον Παλτάκο, α έρθει επιτέλου στη Βουλή και η ομολογία του πώς μας έκλεισε παράνομα στη φυλακή ο Σαμαράς για να κλέψει τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την παράταση ημί της προφυλάκησης του Νίκου Μιχαλολιάκου και του Χρήστου Παπά για 6 μήνες ακόμα. Ο δεύτερο μεταφέρθηκε χτες στο νοσοκομείο της Νίκαια σε προγραμματισμένο ραντεβού καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ο εισαγγελέας Σίδωρος Δογιάκο τις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρώσει την πρότασή του το που θα αποφασίσει προς Δίκη της Αυγής. Κάπου εδώ αναφέρθηκε το και το όνομα του Πανασυνεκά, του εσύδου Στογιάκου του συγενία. Ακούσαμε λοιπόν ότι αυτό που λέγαμε με τον Παλτάκοσ έστελνε μηνύματα. Μόνο του, αυτοβούλο, χωρί να ξέρει προφανώ τίποτα ο πρωθυπουργό, έστελε μηνύματα στου χρυσταυγήτε τι να ψηφίζουν, όπου χρειαζόταν το, το σύστημα στην Ελλάδα, η γνωστή διαπλοκή των εφοπλιστών, των εργολάβων, των τραπεζιτών. Γενικά όπου χρειαζόταν το, το σύστημα να επιβιώσει, φεύγαν οι μηνύματα. Μάλιστα, είχε εδώ στείλει και συγχαρητήρια στον Ελαιόπουλο για έναν καβγά που είχε κάνει μέσα στη Βουλή. Αυτή ήταν η σχέση έκθραση την οποία είχε ιστορικά από πάντα, από την εποχή του Αβέροφ. Η ανοιξιάτικη παράταξη Του Σαμαρά Με τη Χρυσή Αυγή Παρ' όλα αυτά Σήμερα και μετά τη δολοφονία του Φίσσα Έχοντας αλλάξει το πολιτικό σκηνικό Στην Ελλάδα όπως λέγαμε Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι Το πιο αντιφά κόμμα της Ελλάδας Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχει κάνει αγώνες μεγάλου εναντίον του φασισμού Από τη Γένοβα Και μετά με βάση τα όσα ακούσαμε Έχουμε και λέμε λοιπόν αυτό το αφήνουμε, είπαμε κάνουμε μια μικρή εισαγωγή λόγω των καινούργιων στοιχείων τα οποία βγαίνουν στη δημοσιότητα ε, και προχωράμε στο θέμα του Παύλου Φίσα στο θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα σε ένα αφιέρωμα, μουσικό αφιέρωμα αλλά και γενικά ραδιοφωνικό αφιέρωμα Κύλα Πή είσαι εδώ, αυτό το τραγούδι το έγραψε ο ίδιος ο Φίσα. και ο μέρος θα πας Έτσι απλά σταματά μια ζωή και χωρίς το γιατί όπου για πας κοίτα να καλά κοίτα να το χαρείς Δε σε ξεχνώ με μια ανάμνηση ζω στο μυαλό κενό Έλα μπρο όμω με στην καρδιά θα παντά εδώ. Ήταν πρωί ο ήλιος είχε χαθεί, τα κλεισμένος κι αυτός. Να σε καλά και από εκεί πάνω ψηλά τράβα μια τελευταία γκαζιά. Πάμε, είμαστε εδώ η βαλιά σου Παρέα το τραγουράγω και αποθλίψει Δε σε λυπάμαι Καλέ μου φίλε το γράψα Για να σε θυμάμαι να τραγούδι για σένα Οι φίλοι στο χάριζουν μας τα πάντα Το τραγούδι που ακούνται αυτή τη στιγμή Το είχε γράψει ο Παύλος Φίσας Για έναν φίλο του Ο είχε χάσει τη ζωή του ε, με διαφορετικό τρόπο, βέβαια από το Φίσα παρόλα αυτά η στήριξη του τραγουδίου είναι απίστευτο για το πώ θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να αφιερωθεί ακόμα και στον ίδιο το FISA σήμερα. Μια νυχιό ρυθμός, όχι δεν κάνεις λάθος Σου θυμίζει κάτι από πριν Μα έχει αλλάξει Καταπάθως από τις φόρες μου, τις εικόνες Μου στη στιγμή Μια ντομέα κροβάτι πάνω σε φαγωμένο σπινί Υπάρχουν καταστάσεις που αλλάζουν όλο σου το εγω Και δεν χρειάζεται να είσαι σίγουρος παρά μονάχα Ένα λεπτό και ένα φυτό για να δεις και την άλλη πλευρά Δες μου στα αλήθεια λήφια πόσο αξίζει Μια γκαζιά τελικά Σου μοιάζει λύπη, σου μοιάζει οργή σως Μπροστά μου φαίνεται κι αυτός τόσο μικρός Για να σβήσει από το μυαλό μου την τελευταία εικόνα Διορκή απόρροδες του βρώμικου δρόμου το βρίζω γλώμα Να το ξέρω σίγουρα κι εσύ θα το σκεφτώσουν κάπω έτσι Αλλά στα αλήθεια ποιος μπορεί να δει την τελευταία λέξη Στερνώσανε τα δάχτυλα Μα το χειρότερο απ' όλα νεπ ακόμα και κυριακές έχουν αλλάξει Τώρα πια χρώμα θα βγει εικόνα Το ξέρω πως κάποια στιγμή θα σβήσει Όμως υπάρχει κάτι στη μνήμη μου Που χρόνια θα κρατήσει νε ναι, αυτή σου τελευταία εικόνα. Εξάλλου υπάρχει και το γέλιο σου που το ακούω ακόμα Δεν σε λυπάμαι καλέ μου φίλε το γράψα για να σε θυμάμαι Είναι ένα τραγούδι αυτό που οι στο χαρίζουν Είσαι εδώ για μας τα πάντα γύρω σε θυμίζουν Δεν αλλάξανε πολλά εδώ κάτω ακόμα Μονάχα και που αλλάξανε χρώμα οργάνωσης της νίκης. <Σ> Αλλά το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας νομίζουν πως Χρυσαυγήτης ούτε γεννιέζε ούτε γίνεται. Χρυσαυγήτης παιδεύει. Ζήνωσε. Ζήνωσε. Το πρωί πέρασαν το κατόφλι του μικρού εργο του δικαστηρίου οι δύο Χρυσαυγήτες που κατηγορούνται για την... Ανατίνα, μισό να τσάτο ο βέλα τσάο, βέλα τσάο, βέλα και όπω σωστά ακούσαμε στο κοινικό να λέει και ο ίδιο ο Ερπακιά, Χρυσαυγή τη δεν γεννιέσαι, ούτε γίνεσαι, Χρυσαυγή τη πεθαίνει. Προφανώ αυτό δεν αφορά τους ψηφοφόρους του ψηφοφόρου του κόμματο, οι οποίοι πρέπει επιτέλου όμω να ξυπνήσουν. Ο λαό, και αυτή είναι πάντα η άποψή μου για τον λαό, δεν είναι ένα παιδάκι το οποίο δεν το κανακέβει. Προφανώ δεν είναι φασίστε οι ψηφοφόροι τη Χρυσαυγή. Φασίστε είναι τα τάγματα εφόδου, φασίστε είναι οι βουλευτέ φασίστε είναι αυθέ. Ο λαό δεν είναι φασίστα. Τουλάχιστον όχι ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού. Δεν μπορώ όμω να θεωρήσω ότι έχει υψηλή πολιτική συνείδηση ή κάποιο υψηλό πολιτικό επίπεδο. Όπω δεν έπρεπε να κανακεύουμε τον ελληνικό λαό όταν καθόταν στα γόνατα τη μεταπολίτευση, τη κομματοκρατία και τη κομματοσαπίλα, έτσι δεν πρέπει να τον κανακεύουμε όταν κάθεται στα γόνατα του φασισμού και του ναζισμού. Πρέπει να του λέμε να ξυπνήσει. Οι πραγματικοί αντιφασίστε, οι γνήσιοι αντιφασίστε. Δεν είναι κουμπουροφόροι. Δεν θέλουν εμφύλιο, δεν θέλουν αίμα. Αυτή είναι η γνήση αντιφασίστε. Όποιο παρευρέθηκε στην προχθεσινή συναυλία στο Σύνταγμα για τον Κίλαπη, θα κατάλαβε ότι τα συνθήματα ε, τα οποία φώναζα, φώναζαν οι διοργανωτέ συναυλία, όχι απλά ήταν ειρηνικά, παρά ήταν ειρηνικά. Δηλαδή, σε βαθμό που ακόμα και εγώ που με κατά του εμφυλίου και ειρηνιστή, και πιστεύω εδώ να αποφεύγω τι συγκρούσει όσο δυνατόν καλύ, περισσότερο σε μια κοινωνία. Ακόμα και εμένα με ξένησε λίγο το βάθο τη ειρήνη. ας πούμε το σύνθημα των φα... Μορφώσε του φασίστε. Μορφώσε του Ναζί. Του ψηφοφόρου του, ναι. Οι ίδιοι Ναζί δεν, μορφ... δεν μορφώνονται. Παρόλα αυτά δεν μπορεί κανεί να πει ότι η προχθεσινή συναυλία ήταν συναυλία μίσου. Παρότι έδει... έληξε άδοξα. Έληξε άδοξα όταν κάποιοι, είτε αντιφάδε αυτοαποκαλούμενοι, εμεί είμαστε αντιφασίστε, δεν είμαστε αντιφάδε. Είτε κάποιοι αντιφάδε αυτοαποκαλούμενοι, οι οποίοι ενοχλήθηκαν από το ειρηνικό των συνθημάτων, είτε ένα εσώ ξέρετε τι παιδεία τη ασφάλεια δεν μπορούμε να ξέρουμε πλέον, αποφασίσαν να ανέβουν στο stage, να σπάσουν τα μικρόφωνα, να σπάσουν τα drums και να βεβαιώσουν έτσι την ημέρα μνήμη αυτή. Επαναλαμβάνω ότι ο γνήσιο αντιφασίστα ούτε πόλεμο θέλει, ούτε μφίλο θέλει. Ο γνήσιος αντιφασίστα θα αμυνθεί. Προφανώ και θα αμυνθεί. Δεν θα φύγει από το πρόβατο στη σφαγή. Αλλά ο γνήσιο αντιφασίστα δεν βγαίνει με κουμπούρια στου δρόμου. Και το ίδιο πίστευε, τουλάχιστον έτσι λένε οι φίλοι του, οι οποίοι, όπω και να το κάνουμε, μπορεί να μην είναι τόσο εντό εισαγωγικών αναρχόκαυλοι, όχι αναρχικοί, και αντιφάδε, όχι αντιφασίστε, τόσο πολύ οι φίλοι του Φίσα, αλλά όσο να είναι, μάλλον το γνωρίζανε καλύτερα από ό,τι το γνωρίζαν αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή ω όψιμοι, φέρονται στην τιμή του ονόματο του Φίσα και σπάσανε τη συναυλία επαναλαμβάνω κάποια συνθήματα όπως μορφώσει τους ναζί και μένα με ξένησαν δεν έχει κανείς δικαίωμα σε μια συναυλία που διοργανώνει η οικογένεια του ΦΥΣΑ μαζί με τους φίλους του φίσα επειδή δεν του αρέσουν τα συνθήματα τα βρίσκει πολύ ειρηνικά επειδή αυτός είναι τόσο πια εξτρίμ και δεν μπορεί να πάει και να σπάσει αυτά το οποίο οι άνθρωποι τα βάναν την τσέπη του. ή τα, τα για να γίνει αυτή η συναυ αυτοί δεν δήλωσαν τη μέρα εκείνη. Όπω τη μέρα εκείνη δεν δήλωσαν, πράγμα αναμενόμενο, την ημέρα της πορείας στο Κερατσίνι, η περίεργη κουκουλοφόροι, κάποιοι περίεργη κουκουλοφόροι, εγώ γνωρίζω σου το αναρχικό χώρο, ε, δεν είναι σιρι, Σιριζέι. Δεν είναι Συριζέι στην συμπλειοψηφία του. Πολλοί όμω από αυτού, είτε μπορεί να τύχει να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα δεν θα πλακώσουν στο ξύλο, του ΣΥΡΙΖΑ. Το λαό του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, του... αυτού που κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιφασιστική. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί ένα αναρχικό, ένα αντιφασίστα να πλακώσει στο ξύλο το λαό του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να διαφωνεί. Γιατί να τον πλακώσει το ξύλο. Εδώ μου είπαν εμένα, φίλοι δικοί μου που κατεβήκαν στην πορεία, ότι σχηματίστηκε ένα πι από κουκουλοφόρου γύρω, σε... γύρω από το λαό του ΣΥΡΙΖΑ που είχε κατέβει και αμέσω ακολουθήσαν τα ΜΑΤ, σφίγαν οι κουκουλοφόροι και διέραν του ανθρώπου εκείνου. Εμένα αυτό δεν μου κάνει αναρχική ενέργεια. Ε, και επειδή κυκλοφορεί και ένα βίντεο με έναν δεξιά ή αριστερά καθήμενο από το Ρουπακιά, ο οποίο βρίσκεται στο κερατσίνη, δίπλα στα ΜΑΤ. Και δίπλα στα ΜΑΤ, βαράει κόσμο, δίπλα στα ΜΑΤ. Και πίσω από τα ΜΑΤ, όσοι ήταν του αγανακτισμένου στο κλίμα τη πλατεία, θυμούνται κάτι περίεργα στο Κάτι τύπου με στόχου, κάτι αρθρογράφου στι. Του Απολόνιου Φωτό και των άλλων το πολύ ελληνικών έτσι περιοδικών, τα οποία προσβάλλουν την έννοια του ελληνισμού. Θυμούνται κάτι τέτοιου να κάνουν επεισόδια λειτουργώντα ω παρακράτο, ω παρακρατικοί. Να μην μασουν ο κόσμο, να μην μασουν οι γνήσιοι αντιφασίστε, να μην μασουν όσοι θέλαν ειρηνικά να κατέβουν να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο ενό παιδιού, να μην μασουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρόκειται για αναρχικού. Κανένα αναρχικό, επαναλαμβάνω. Κι αν είναι, θα είναι πολύ λίγοι. Ολόκληρο τάγμα αναρχικών δεν κάνει να πει να περικυκλώσει του Ειρηζέου και να έρθουν μετά τα μάτια. Αυτοί είναι παιδιά του παρακράτου. Αυτό που, που έλεγε ο στο Δωράκη, παιδιά του Παπαδόπουλου. Που λέει: Άρε, μεγά, άρε Παπαδόπουλε, άφησε πίσω σου. Άξια σπορά.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 Τα γνήσια παιδιά, τα γνήσια παιδιά του ΕΑΜ, τα γνήσια παιδιά της ΕΔΑ, τα γνήσια παιδιά της ΕΠΟΝ, τα γνήσια, τη γνήσια τη φασίστες, η δε θα δρούσαν ποτέ χειριχερί με τα τάγματα εφόδου των μάτ. Αυτοί είναι σφαλίτες. Πάμε και από αυτό. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο εμένα πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ Είναι φρέσκο τραγούδι, σας καρδιά. βγήκε μόλις πριν τρεις μέρες Είναι τραγούδι του γνωστού συγκροτήματος των Υπεραστικών Το οποίο λέγεται Μαύρη Αυγή Σε στίχους Υπεραστικών, αλλά και με ένα-δύο αντίστοιχα του Μπάρναλ Ας το ακούσουμε Παρακάλια και ευχές, δεν τρομάζουν τι σοχές. Παρακάλια και ευχές, δεν τρομάζουν τι σοχές. Μαύρη αυγή ξέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδι αγκύλωτο, Παύλο φύσα, τρεις πληγές φορώ Απ' του Λουμάναν, δεκαγμές μετρό Η σκισμένη μου, κοίτα, Μες στο αίμα, των Σακτζάτ Λουκμάν Μαύρη αυγή, σερνετε στη γη Φάρμα καιρό, φίδι αγκύλωτο. Απ' τη σάπια, μικρά των αστών Ρουπακιάδες, φιδιών που μισούν το δίκιο του λαού Το φασισμό πατά στο λαιμό Το φασισμό πατά στο λαιμό Του φασιστά χέριαν σηκωθεί την πυγμή του καπιταλιστή δοκιμάζει το πάνω στο λαό που τον θέλει έρμο και σκυφτό Πατα το φασισμό. Πατα στο, στο λαιμό ο λαό μα ο θα σταθεί στου αγώνε θα τσαλωθεί. θα σου με το φασισμό. Του σύστημα πιο κεφρούνο. Ο λαό μα ο θα σταθεί στου αγώνε θα τσαλωθεί. σου με το φασισμό. Του συστήματος για ο κεφρουρό παρακάμια. Στους... Στους... ένα ακόμα τραγούδι, ε, το οποίο θα μπορούσε όπω και τα υπόλοιπα τραγούδια του συγκεκριμένου συγκροτήματο, να συγκριθεί μόνο με τα τραγούδια που τραγουδούσε Μαρία Δημετριάδη. Ένα γνήσιο ελληνικό, ένα γνήσιο δημοκρατικό, ένα γνήσιο αμύτικο, ένα γνήσιο αντιφασιστικό τραγούδι. Εμένα μ' άρεσε αυτή η αντάρχικη χρειά η οποία έχουν πάντα τα τραγούδια των υπεραστικών. Ε, πραγματικά αυτό το ραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ Φυσάει κόντρα λοιπόν ε, Μπαίνουμε στο pladearadio.gr Πατάμε δεξιά εκεί που λέει ακούστε ζωντανά Ή εναλλακτικά Μπορούμε να πάμε στο pladearadio.listen.myradio.com Ή κάθετο κάθετος radio. Φυσάει κόντρα λοιπόν Φυσάει κόντρα με δύο σίγμα Απ' το όνομα του Φύσσα Μπαίνουμε στη Στήλη Παξ Γερμανικα, στη Στήλη Παξ Γερμανικα στο πλατεία-radio.gr, διαβάζουμε Φυσάι Κόντρα. Πέρασε ένας χρόνος από το Σεπτέμβριο του 2013, ηταν τετάρτη 18 του μήνα όταν έπεσε ο φίσας Ναι, ο φίσας δεν έφυγε, έπεσε, όπως έπεσαν οι ήρωες της ναζιστικής κατοχής από τη μάχηρα του ναζίρου Ρουπακιά. Ο Παύλος Φύσας, η Κύλαπή, δεν είναι το πρώτο θύμα των ναζί στι μέρες μας. Ήταν το πρώτο θύμα που μπορούσε να μιλήσει. Γιατί τι φωνή να έχει ο 27χρονος Αφγανός, σανσκάτ λουκμάν, που φάγανε γιατί λέει εμπόδιζε με το ποδήλατό του, τι φωνή να έχει ο 29χρονος Μπαγκερλαντεσιανός, Αλίμα Αμπτούλ Μάναν, που κατακριούργησαν με πάνω από πέντε μαχαιριές καθώς πήγαινε στο σπίτι του κατά τη διάρκεια φασιστικού πονγκρόμ στα κάτω πατίσια. Πονγκρόμ που έγινε κάτω από τις οδηγίες του κασιδιάρι, όπως αποδεικνύουν τα SMS στο κινητό του. Φωνήβο όντος μετανάστη. Εντιερήμον μια ταξική κοινωνία. Ο Φύσα όμω αποδείχθηκε μεγαλύτερο πρόβλημα νεκρό παρά ζωντανός. Θα μπορούσαν να τον αφήσουν να ζήσει, να γράψει τι αντιφασιστικές ραψοδίε του, να διοργανώνει συναυλίε και να πολεμάει τον φασισμό μέσα την τέχνη του. Όμω οι βλάκε, σκοτώνοντά τον, δημιούργησαν ένα σύμβολο. Γιατί ο Φύσα δεν είναι ένα ακόμα πονεμένο ταξιδιώτη χωρί σύνορα, άρα και χωρί φωνή. Είχε φίλου, οικογένεια, κοινό που τον αγαπούσε. Ακόμα είχε ένα στοιχείο που τον διαφοροποιούσε. Ήταν Έλληνα. Όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό, όσο ο φασισμό χτυπάει την πόρτα του μετανάστη, είπαμε, φωνή όντω εν Μας ερήμο. Μα να το παίξουμε Κινέζι. Όταν ο φασισμό χτυπάει την πόρτα μα, τα πράγματα αλλάζουν. Ο κύλα πήταν το χτύπημα στην πόρτα μα. Ήταν το χτύπημα που μα ξύπνησε. Τότε ήρθαν να πάρουν εμένα, του Μπρέχτ. Όταν ήρθαν να πάρουν του Τσιγκάνου, δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Τσιγκάνο. Όταν ήρθαν να πάρουν του Κομμουνιστέ, δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Κομμουνιστή. Όταν ήρθαν να πάρουν του Εβραίου, δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Εβραίο. Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα, δεν είχε απομείνει κανεί για να αντιδράσει. Για σένα που νομίζει: Ότι η δική σου σειρά δεν θα φτάσει ποτέ, ότι επειδή ακόμα δεν χρειάστηκε να πα στο νοσοκομείο και να σε διώξουν ή δεν έχει λεφτά, ότι επειδή ακόμα έχει ξαναπιά το φαΐ και δεν θα το πάρουν, ότι ακόμα δεν σου πήραν το σπίτι του πατέρα σου για χρέη στο δημόσιο, θα την γλιτώσει, ότι επειδή το παιδί σου ακόμη είναι στο σχολείο, θα συνεχίσει, ότι η ζωή σου δεν επηρεάζεται από τη ζωή του Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει, είπε κάποτε ο Χαντιδάκης. Ε, λοιπόν, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία κινδύνευσε και ίσως κινδυνεύει ακόμα να μοιάσει το τέρας. Όταν αρχίζεις να χαργεντίζεσαι με το τέρας, αυτό αφού παίξει μαζί σου, ο δέλος σε φάει. Προς το παρόν το τέρας έφαγε μόνο τον Παύλο. Και ίσως ο θάνατός του να είναι η ευκαιρία μας να σωθούμε. Να κατέβει το κάδρο του Φράγκενστάιν από το νεανικό δωμάτιο. Όλη η Ελλάδα, κάθε πόλης της, Αυτές τις μέρες έδωσε γοροφιά στο στομάχι του Χίτλερ, του Βιντέλα, του Πινοσέτ, της Τάτσερ, του Γκίσιγκερ και των ντόπιων λακέδων τους Μιχαλοσαμαράδων. Τα πολλά πρόσωπα του τέρατος θα ένα προς ένα. Το φίδι τρέμει και θέλει να μπει ξανά στα αυγό του. Φυσάει φύσα, φυσάει κόντρα. <Τι> Βέλα Στα ματίνα, να Γιατί παρότι η ελληνική κοινωνία φτωχοποιήθηκε με τεράστια ταχύτητα λόγω του μνημονίου και λόγω του κοινωνικού δαρβινισμού δηλαδή του κοινωνικού φασισμού, δηλαδή του οικονομικού ναζισμού ο οποίος απευλήθησε στην Ελλάδα από το 4ο Οικονομικό Reich της Μέρκελ Παρότι ο λαός αυτό τσακίστηκε, δυστυχώς ένα μεγάλο βαθμό δεν έχει πετάξει ε, προφανώς δεν αναφέρομαι σε όλο το λαό, σε τμήματα του λαού δεν έχει πετάξει τη, ένα, τη μικροαστική του συνείδηση ε, Δυστυχώ, για τμήματα του λαού, δεν φταίει ο, φταίει ο μετανάστες και δεν φταίει ο δουλέμπορος, μαφιόζος ο οποίος σε συνεργασία με την τόπια, μεγάλη τάξη, μεγάλη αστική τάξη τους πάντα προδότες σε αυτή τη χώρα που πάντα τα φρίσκανε με τον πετακτήτη ε, δεν φταίει αυτό. Δεν φταίει ο, μαφιός, ο σωματέμπορος, Οματέμπορο που ξεκινάει από τα βάθη που γίνονται οι πολέμοι του ΝΑΤΟ, οι πολέμοι τη Δημοκρατία, του ΝΑΤΟ, στο οποίο ο Έλληνα δεν έκανε μια μεγάλη παλαϊκή κινητοποίηση αντινατολική τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε, αυτό είναι το, αυτό είναι το σημάδι του μικροαστισμού. Ο Έλληνα θέλει να διώξει το μετανάστη και είναι λογικό ότι τη στιγμή που έχει πείνα σκέφτεται ότι δεν μπορεί να μοιραστεί ένα κομμάτι ψωμί με κάποιον άλλον. Ε, σε μεγάλο βαθμό, ο μετανάστες, θέλει να φύγει από την Ελλάδα, γιατί προφανώ η Ελλάδα δεν είναι παράδοση. Ειδικά σήμερα, κάποιε δυνάμει, ξένε και μέσα, μέσα για φθηνά εργατικά χέρια, και έξω, για αιώ, αυριανά στρατόπεδα συγκέντρωση, ή για άλωση του πληθυσμού, μυξάρισμα του πληθυσμού, ούτω ώστε να μην υπάρχει ελληνική εργατική τάξη, η οποία θα μπορεί να πολεμήσει τη νέα την οποία ζούμε σήμερα. Δυστυχώ, υπάρχουν τμήματα μέσα και έξω. Τη πλουτοκρατία, αν των μεγάλων, οι οποίοι κρατάνε στα χέρια του την εξουσία, οι οποίοι θέλουν αυτό το πράγμα. Ο Έλληνα όμω δεν εστιάζει σε αυτού, δυστυχώ. Ε, δεν έκανε μια μεγάλη αντινατολική κινητοποίηση, ποτέ. Δηλαδή από το 1980, όπου την πάτησε με ένα σύνθημα ΕΟΧ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδεκάτο και ψήφισε μια κυβέρνηση, η οποία ποτέ δεν μα έβγαλε τον ΝΑΤΟ και την ΕΟΧ, από τότε ο Έλληνα, στη μεγάλη πλειοψηφία του, φυσικά μεσολάβησε και ο εξυγχρονισμό του σημειταριού. Ο... και η... πώς, το... πώς το έλεγε ο Καραμαλής τον Παϊρακτάρι η, αν... η επανίδρυση του κράτους μεσολάβησε εξυγχρονισμός και επανίδρυση του κράτους δηλαδή η μεγαλή... η... το αποκορύφωμα της διαφθοράς στη ελληνική κομματοκρατία και δυστυχώς μια διαφορα... διαφθορά η οποία έφτασε μέχρι και τον Έλληνα και όχι μαζί τα φάγαμε έφτασε μέχρι τον Έλληνα στη συνείδησή του όξι είναι την ε... μικροαστική συνείδησή του Χάθηκε ας πούμε, το στοιχείο τη αγωνιστικότητα. Ε, επαναπαύτηκε σε ένα κομμάτι ψωμί, το οποίο θα του πετάγανε οι εξυγχρονιστέ ή οι επανειδητέ του κράτου, οι οποίοι τρώγαν τα λεφτά. Και το τέταρτο ράιχ τη κυρία Μέρκελ και η ξένη, η έξω, η ξενοκρατία, η οποία επιβλήθηκε στη χώρα από τη μέρα ίδρυση του ελληνικού κράτου, αυτή η ξενοκρατία καθόταν και κοίταγε και βοηθούσε στο να διαλύεται το ελληνικό κράτο, γιατί ήθελε να διαλυθεί το ελληνικό κράτο. Και το έχουμε καταλάβει όλοι σήμερα. Σήμερα, Έλληνες, ξένοι, όλες οι, χα... όλες οι χαμηλές τάξεις, εργάτες, μεσαία τάξη, μεσοαστική τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν απέναντι σε αυτό, το δημιούργημα. Αυτό το τέρας το που έχει δημιουργηθεί στο διευθυντήριο που λέγανε κάποτε, τη ευρωκρατία των Βρυξελών ή στον Άτο. Ε... Αυτά γιατί ας πούμε έπρεπε... Χωρί πάντα να βάλουμε και να θεωρούμε αυτό που λένε κάποιοι ότι ο ψηφοφόρο του κόμματο αυτού είναι φασίστα, δεν είναι φασίστα, δυστυχώ όμω έχει μια μεγάλη, σε βάθο, μικροαστική συνείδηση. Δυστυχώ δεν έχει μάθει να παίρνει την αντίσταση στα χέρια του, την απελευθέρωση τη χώρα στα χέρια του, τη δημοκρατία στα χέρια του. Συμβιβάστηκε, όπω κάποτε συμβιβάστηκε με ένα διορισμό στο δημόσιο, δηλαδή ότι πετάνε ένα κομμάτι ψωμή. Για να τρώνε εκείνη, και καλά έκανε γιατί δεν πρέπει να φάει κι αυτό, έτσι και σήμερα συμβιβάστηκε στα συσίτια τη Χρυσή Αυγή. Σήμερα δεν είναι διορισμό, σήμερα είναι ένα συσίτιο. Όπω δέχτηκε η κομματοκρατία, η σαπίλα των Αθηνών, να σου πετάξει ένα κομμάτι ψωμί και να τρώει με χρυσά κουτάλια, έτσι δέχεσαι σήμερα να πα να φας το συσίτιο, το οποίο διοργανώνει ο ένα άνθρωπο ο οποίο μισθοδοτούνταν από την ΕΙΠ. Για να στήσει τη Χρυσή Αυγή. Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι γνήσιο, απόγονο τη νεολαία του Απρίλη, τη νεολαία των ταγμάτων εφόδου, τη νεολαία όσων λειτουργήσαν πάντα εξυπηρετώντα τον ξένο παράγοντα. Και επειδή, όπω είπαμε, ο πρωθυπουργό τη χώρα δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά, είναι αντίφα, είναι αντιφασίστα και είναι τη δημοκρατική που λένε, πώ το είπαν αυτό για να δημιουργήσουν ένα μνημονιακό μέτωπο, το είπαν συνταγματικό τόξο. Το έχουμε μπει και στην πράξη Γερμάνικα, συνταγματικό τόξο, το συνταγματικό τόξο προηγούμενη εποχή έφερε στην διακυβέρνηση τη χώρα τον Ιωάννη Μεταξά. Τότε, όταν η 3 Ε, λειτουργώντα ω παρακράτο του παλατιού, ανάγκασε τι πολιτικέ δυνάμει τη χώρα να σχηματίσουν ένα τόξο δημοκρατικό απέναντι στην 3 Ε. Μια ομάδα εξίσου προδοτική με τη Χρυσή Αυγή, η οποία έλεγε του Μικασιάτε, <Τι> Την εποχή εκείνη. Για να το σύστημα, όπως είπε, για να πολεμήσει τις της 3 3Ε, δημιούργησε το συνταγματικό δημοκρατικό τόξο. Το συνταγματικό δημοκρατικό τόξο εξέλεξε, αποφάσισε, προφυπουργός του να είναι ο Ιωάννης Μεταξάς. Ο οποίος ήταν πρωθυπουργό Ελέο Παλατιού. Οπότε το Παλάτι δημιούργησε την 3Ε, το Παλάτι δημιούργησε το συνταγματικό τόξο. Κάποια πράγματα για να... Τα θυμόμαστε στις μέρες μας, που ώστε να μην την πατήσουμε. Μπορεί να ξανάρθουν εκλογές, δεν έχει και καμία σημασία να πούμε την αλήθεια. Απλά για μένα το μόνο βάρος το οποίο έχει η ελληνική κοινωνία δεν φταίει σε τίποτα. Σε τίποτα. Ποιος σου λέει και εσύ όχι να ακούγεται. Δεν φταίει σε τίποτα, η ελληνική κοινωνία. Δεν φταίει που κάποιοι τρώγαν και τη πετάξαν ένα κομμάτι ψωμί. Έπρεπε να ζήσει. Είχε περάσει ένα παγκόσμιο πόλεμο, είχε περάσει ένα εμφύλιος, είχε περάσει μια οικονομική κρίση του 50, είχε περάσει ένα μεγάλο κύμα μετανάστευση, είχε περάσει μια δικτατορία. Στη μεταπολίτευση ο Έλληνα έπρεπε να ανασάνει. Και δυστυχώ δέχτηκε να κάτσει στα πόδια τη μεταπολίτευση και τη κομματοκρατίας. Δεν λέω ότι φταίει γι' αυτό. Αν είναι κάτι για το οποίο μπορεί να φταίει ο Έλληνα, είναι άμα αύριο το φαινόμενο αυτό τη κρίση θα βγει, θα και φτάσει στον Άντομο Πρωτοκόμμα. Γιατί με τι πρακτικέ του Σαμαρά, που δεν ξέρω αν τι κάνει ο ίδιο Σαμαρά, αν του τι λένε κάποιοι απ' έξω, αν του τι λένε κάποιοι από μέσα, με τι πρακτικέ αυτέ που κάνει, σίγουρα η Χρυσή Αυγή ή θα φτάσει κόμμα ή και να καταργηθεί σαν κόμμα, θα έχει δημιουργήσει ένα χειρό, κάτι χειρότερο, ένα χειρότερο αγκάθι στην ελληνική κοινωνία. Θα έχει εκφασίσει σε μεγάλο βαθμό τον Έλληνα. Ακούστε τη ρητορική τη. Οι κλέφτε τη μεταπολίτευση λένε, καταρχήν. Αναπαράγουν αυτό που λένε, πώ λένε για εκείνου ότι μα διώκεται και μα λέτε ενόχου χωρί να έχουμε καταδικαστεί. Πάνε συλλήφθην και λένε κλέφτε. Όλοι. Όλε οι πολιτικέ δυνάμει, που πούμε εμεί μέσα, οι οποίοι είμαστε άγιοι και ακάθαρτοι. Όπω άγιοι και ακάθαρτοι είναι πάντοι φασίστες σε ώρες εποχή. Όλοι άλλοι είστε κλέφτε. Εμεί όμω είμαστε άγιοι και ακάθαρτοι. Ακούσατε τι είπαν οι Χρυσταφυγείε του ανέκλυσαν οι ΕΡΤ. Οι τη Λειτουργησαν ως μνημονιακή συνιστόσα Δεν είπανε Η χρυσοπληρωμένη, διορισμένη Κομματική της ΕΡΤ Αλλά και ο λαός Ο οποίος δούλευε οπερατέρ στην ΕΡΤ Καμεραμάν στην ΕΡΤ Με χαμηλέ συμβάσεις στην ΕΡΤ Παιδιά stage στην ΕΡΤ Δεν το είπαν αυτό Παίξαν το ίδιο παιχνίδι που το και Γεωργιάδες Αυτά για να θυμόμαστε ε, Και κάπως έτσι Πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης αιστείας ανομίας της νέας σεζόν που λένε στα τηλεπαράθυρα και στα ραδιόφωνα τα άλλα. Ε, της νέας αιστείας ανομίας μετά τις διακοπές μας, για να το πούμε καλύτερα. Ε, ακούμε λίγο, λίγο μπέλα τσάω μέχρι να βρω το διαφημιστικό. Sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato vaso oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, partigiano, portami via. Και το το... του πλατεία Radio Πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα Το πλατεία Radio ανακοινώνει τη συμμετοχή του Στην οργάνωση του πρώτου πανελλαδικού δημοψήφισματος Καλούμε όσου φίλου ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και αυτοί στην οργάνωση του εγχειρήματο να επικοινωνήσουν το σταθμό μα στο πλατεία radio papaki gmail.com. Οι πολίτε αποφασίζουν. Αυτό που λέει το διαφημιστικό για το πρώτο πανελληνικό ψήφισμα. Οι πολίτε αποφασίζουν. αποφασίζουν. αποφασίζουν. Τέλο. Σταματήστε να ψάχνετε το μεσία, σταματήστε να ψάχνετε τη σωτηρία σα, ειδικά από ανθρώπου που όχι δεν είναι άξιοι να είναι μεσίε, από ανθρώπου που δεν έπρεπε να υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα. Σταματήστε να διακατέχεστε από το, από το αίσθημα τη μεταπολίτευση, τη κοπροκρατία, τη κομματοκρατία, το, του μικροαστισμού. Θα πάει ο Μεχανολιάκο και ο Κασιδιάρη να πλακώσουν στο ξύλο, λέει του βουλευτέ στο κοινοβούλιο. Πότε του πλακώσαν στο ξύλο, την κανέλη δερα. Πότε πλακώσαν στο ξύλο βουλευτέ. Ή εσείς πιστεύετε ότι η πιστευετε οτι η λυση θα έρθει άμα μπει μέσα ένας κασιδιάρης και πλακώσεις στο ξύλο, βουλευτές. Και τι θα γίνει. Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας, πάρτε τη μοίρα της χώρας στα χέρια σας, επιβάλετε τη δημοκρατία, επιβάλετε την ανεξαρτησία της χώρας σε ένα παλαϊκό κίνημα. Αυτές είναι οι πραγματικές ιδέες. Οι οποίε διακατέχονται τουλάχιστον ένα τεράστιο τμήμα του πληθυσμού είναι το τμήμα το πληγωμένο που λένε το πληγωμένο από την κατοχή, το πληγωμένο από το ενεμφύλιο, το διοκόμενο, το τμήμα το οποίο δεν μπορεί να εκφραστεί με τίποτα μέσα από σχήματα είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Βεσοβέζικα, είτε κεντροαριστερά, είτε κεντροδεξιά. Καλά, πόσο μάλλον ακροδεξιά. Δεν μπορεί να εκφραστεί από τέτοια σχήματα. Είναι ένα παλαιικό σχήμα το οποίο θέλει να επιβάλλει ένα παλαϊκό μέτωπο, το οποίο υπάρχει, υπάρχει στον πολιτισμό του Έλληνα, υπάρχει στην Εκκλησία του Δήμου, που λέγανε στην προηγούμενη εκπομπή και τα παιδιά, υπάρχει στην Εκκλησία του Δήμου, υπάρχει επιτουρκοκρατίας στις κοινότητες, στις ελληνικές κοινότητες, υπάρχει στο Σύνταγμα των Κορισχάδων, υπάρχει, υπάρχει το θέμα ακόμα και στην εδα το συναντάμε είναι ένα μοντέλο ελληνικό, ένα μοντέλο αυτοκυβέρνηση, το οποίο δεν έχει ανάγκη κανέναν νησαί. Από το πέρα μου στο κερατσίνη, φασίστα να μην μείνει. Ναι, ακριβώ. Να μην μείνει φασίστα. Να μην μείνει όντω γραφείο τη χρήστη από το πέρα το Κερατσίνι. και όχι μόνο τη χρήστη. Να μην μείνει γραφείο κανενός από αυτού οι οποίοι παράγουν κοινωνικό δαρβηνισμό, κοινωνικό φασισμό, οικονομικό νασισμό. Σε τι διαφέρει ο Μιχαλό Λιάκος από τον Μωρίδη. Ο Μωρίδη μεγάλωσε και μετάνιωσε. Σε τι διαφέρει σήμερα από τον Άδωνο Γεωργιάδη. Δεν παράγουν και οι δύο εμφυλίε ακόμη ίσω. Έχει ανάγκη ο ελληνικό λαό τέτοιο. Δηλαδή έχει ανάγκη ο ελληνικό λαό σήμερα να πει στον άλλον. Αν δεν φύγει από δωρεέ, είσαι φασίστα. Αν δεν φύγει από δωρεέ, είσαι κομμουνιστό. Εμοβούλγαρο. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο ελληνικό λαό. Όποιο λαό σε περίοδο κατοχή. Και έστω και οικονομική, έστω και πολιτική, ή μάλλον να το πούμε πιο όρθα, οικονομική απεικιοκρατία, όποιο λαό σε μια τέτοια περίοδο υπήρξε διασπασμένο, αυτό ο λαό χάθηκε. Και κανένα λαό δεν του εγγυάται καμιά ανώτερη δύναμη ότι θα υπάρχει για πάντα. Όπω χάθηκαν οι Αιγύπτιοι, οι πρώτοι Αιγύπτιοι, και υπάρχουν οι Άραβες α πούμε σήμερα, όπω χάθηκαν πολλοί αρχαίοι λαοί, έτσι πιθανότατα να χαθεί και ο ελληνικό λαό, αν συνεχιστεί αυτή η πόλωση. Και όντω αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έφερε και ο Παύλο ο Φίσας, ο ίδιο, όπω λένε οι φίλοι του, και οι ίδιοι στην αυλεία. Και συμπερέβαλαν λίγο στο μορφό του του και οι ίδιοι που διοργανώσαν τη συναυλεία. Αυτό το μήνυμα δεν θα κάνουμε τη χάρη στου φασίστε, δεν θα κάνουμε τη χάρη στου ντόπιου λακέδες. δεν θα κάνουμε τη, χο... τη χάρη στου έξω, στην ξενοκρατία, δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανέναν να χυθεί ελληνικό αίμα κι άλλο. Κανένα. Οι Έλληνες δεν έχουν ανάγκη. Άμα κλείσουν την τηλόραση, ίσως και να σωθούν. Κλείστε την τηλόραση, πάρτε ένα βιβλίο και διαβάστε. Ούτε φασίστες, ούτε αντιφάδε, ούτε τίποτα. Έλληνες, αντιφασίστες, πατριώτες, δημοκράτες, αυτό ναι.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 Φυσάει κόντρα. Όντως φυσάει κόντρα. Όταν σχεδόν κάθε γειτονιά, κάθε πόλη της Ελλάδος έγινε αιστεία ειρηνική αντιφασιστικής κινητοποίηση. πραγματικά φυσάει κόντρα. Πραγματικά έτσι να υπάρχει μια ελπίδα. Και η ελπίδα βρίσκεται εκεί. Όντως, μη μορφο, όχι μορφόστοι τους ναζί, ο Παύλο 2 έχει μορφούσε σε του ναζή, και ακίνηστε του μαζεί όντω. Αλλά τους πραγματικούς να πραγματικού ναζεί, πραγματικούς να ναζεί και ποιοι. όχι συμωρίε, όχι όπω και αυτοί κι εμεί. Η ιστορία μα δεν είναι τέτοια. Η ιστορία μα δεν είναι συμπορίτε. Ένα παλαικό μέτωπο, ναι. Ένα παλαϊκό δημοκρατικό μέτωπο να σα πω και κάτι. Πραγματικά ένα -δημοκρα... Αν υπάρξει δημοκρατικό, υπάρχει ένα παλαϊκό δημοκρατικό μέτωπο, θα πάψει, να υπάρχει εργασία από μόνη τη. Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει ένα παλαϊκό, πραγματικό δημοκρατικό, πραγματικό πατριωτικό μέτωπο αυτό το οποίο λέγαμε νέο ΕΑΜ, αυτό το οποίο λέμε νέα φιλική εταιρεία, αυτό το οποίο λέμε ένα νέο αγώνα μπρο τη λαϊκή κυριαρχή και την εθνική μα ανεξαρτησία σε αυτή τη χώρα. Και να υπάρχουν οι φασίστες, οι ψευτοπατριώτε χρήση τη Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να υπάρξει οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αν υπάρχει ένα τέτοιο μέτωπο, δεν θα χρειαστεί κανένα τέτοιο μέτωπο. Και αν χρειαστεί, θα είναι ένα παλαιό μέτωπο και θα έχουμε να κάνουμε ένα τσεκατόδυο τσεκατό και λιγότερο. Δεν θα έχουμε να κάνουμε ψηφοφόρους τους. Αλλά και οι ψηφοφόροι του κόμματος αυτού πρέπει να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και την ελευθερία του τόπου στα χέρια τους. Ήδη. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε πριν, αυτό που ο τεράστιος Μάνος Χατζηδάκης Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, σημαίνει ότι αρχίζει και του μοιάζει Προς Θεού, η ελληνική κοινωνία μην αφήσει να μοιάσει στο τέρας Δεν τη σώζει τίποτα, το τέρας θα σε φάει, μπορεί να παίξει μαζί σου Μπορεί να το παίξει φιλολαϊκό, μπορεί να, παίξει ότι, να το παίξει ότι σε καταλαβαίνει Το τέραστα σε φάει και το έχει αποδείξει Και όπως είπαμε Όλη η Ελλάδα, κάθε πόλη της, αυτές τις μέρες έδωσε γροφιά στο στομάχι του Χίτλερ, του Βιντέλα, του Πινόσετ, της Θάτσερ, του Kissinger και των τόπιων Λακέδων Μιχαλός Αμαράδων. Τα πολλά πρόσωπα του Τέρατος τσακίζονται ένα προς ένα. Το φίδι τρέμει και θέλει να μπει ξανά στο αυγό του. Φυσάει φύσα, φυσάει κόντρα, μόνο έτσι φυσάει κόντρα. Έτσι, άμα δείξουμε σε κάθε πλατεία, σε κάθε πόλη, ότι είμαστε ενάντια στον φασισμό, ενάντια σε κάθε φασισμό, όπω και αν εκφράζεται, είτε με συμμορφωτικό τρόπο, είτε με οικονομικό τρόπο, είτε με πολιτικό τρόπο, για να μην την κλειτώσουν οι άλλοι. Οι άλλοι που το παίζουν σήμερα, μα την είδαν και οι φασίστε. Άμα όλο ο λαό, σε κάθε πλατεία, αγωνιστεί για την ανεξαρτησία του τόπου, τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ενάντια στο πραγματικό φασισμό, στον κοινωνικό φασισμό που μα επιβάλλεται. Αλλά σε ένα πραγματικά αντιφασιστικό προταγμα αντιευρωπαϊστικό πρόταγμα Εναντίον τους ξένο σε αυτήν τη χώρα <σχερδίου>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 να παρτιτζάνο, του μη να σου πελή Ε σε πελήρε, λάσω η μοντανιά Ω, βέλα τσα, ω, βέλα τσα, ω, βέλα τσα, σε πελήρε Αυτό φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μετακαλοκαιρινής εστίαστανομίας Όπω είπαμε, υπήρξε μόνο μια έκτακτη αυγουστιάτικη αστιανομία ε, για το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα στο οποίο το ραδιοφωνό μα συμμετέχει στην οργάνωσή του. Ε, ήταν διαφορετική αστιανομία, δεν είχε συνέντευξη όπω συνήθω έχει αστιανομία. Ε, θα μπορούσε αυτή η εκπομπή να γίνει στην Pax Germanica την Τετάρτη, αλλά θα τράβαγε πολύ γιατί θα είχαν περάσει πολλέ μέρε. Δεν θα είχε κάποιο νόημα. Στο άλλο, έχουμε ετοιμάσει την εκπομπή τη Τετάρτη 4 ώρα Pax Germanica. Ε, φίλοι του Πλατεία Ρέντιο, αγωνιστικούς χαιρετισμού σόλες όλες τις ανομίας, σόλους όλους τους ελεύθερους πολίτες, σε όλη την Ελλάδα, σηκώστε τις σημαίε της ελευθερίας μπροστά, ψηλά, διεκδικήστε τη δημοκρατία, διεκδικήστε την ελευθερία, μόνοι σας και πραγματικά ναι, τσακίστε το αυγό του φιδιού, τσακίστε όμως το αυγό του φιδιού, το αυγό του φιδιού. Μην πλέξετε σε τίποτα το οποίο μπορεί να θέλει να σας φτιάξει το σύστημα, σε κανένα νεοδιπολισμό, σε τίποτα. Ένα πραγματικά αντιφασιστικό, πραγματικό αντιφασιστικό μέτωπο, πραγματικό αντιφασιστικό μέτωπο, ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει την Ελλάδα. Όχι συμμορήτες. Και όπως είπαμε, δεν θα αναπαράγουμε τις μεθόδους της δικές τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όπως είπαμε, σόλες όλε τις εστίας ανομίας, σε όλη την Ελλάδα. Γεια σας φίλοι του πλατεία Radio Εμείς θα τα πούμε πάλι Τετάρτη στις 4 η ώρα Ο Παύλος ζει Η αλήθεια είναι και κλείνοντας Θέλω να πω ότι μου άρεσε πολύ Κατά κάποιο τρόπο ήταν ε, Πολύ Ήταν παιχνίδι της μοίρας, Το ότι την, ναι, την οδό Παύλου Φύσα Δεν υπάρχει εδώ στο πλέον ε, Όταν κάτι επιβάλλεται Από το λαό Νόμος είναι αυτό που επιβάλλει ο λαό. Και όταν ο λαός επιβάλλει η οδό σε αυτή να λέγεται Φίσα, θα δείτε ότι μετά από 10 χρόνια την οδό αυτήν τη θυμόμαστε ως οδό Φίσα. Αυτό το έχετε σίγουρο. Δεν ξέρω να το πώς φύξει η οδό Φίσα τέμνει την οδό Γρηγολίου Λαμπράκη. Για να θυμόμαστε κάποιες παλιότερε εποχές και που μα οδήγησαν γεγονότα όπως ο φόνος του Λαμπράκη, η δολοφονία του Λαμπράκη ή η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ε... Έχει στήθει ήδη και ένα μνημείο είχα μια... Ας πούμε, μια προτομή καλός στήθηκε μια προτομή διαφώνησα, ξήκανα κουβέντα με ένα φίλο ο οποίος έλεγε ότι <σφίλιστα> πού φτάσαμε εντάξει, λέω ότι να του κάνουμε και προτομή προτομή κάνουμε σουσιρούς. φίλε μου, δυστυχώς οδούς, σε αυτή τη χώρα οδόλια που κάνουμε, οδού, δεν έχουν ήρωες δεν έχεις πάνε... Έχει προσέξει αλλά η ανομαλία που διακατέχει το νέο ελληνικό κράτος από την αρχή της του είναι ότι εδώ έχουν οι Γκληξμπούργοι έχουν οι Όθονες έχουν οι Γέροι της Δημοκρατίας έχουν οι Εθνάρχες οι Βενιζέλη έχουν εδώ μου λένε ονόματα έχουν, έχουν αυτοί, δεν έχουν ήρωες πραγματικά το ότι η Οδός Φύσα είναι πολύ καλύτερη από άλλες Οδούς πραγματικά ένας ο πέθανε Υπερασπιζόμενο αυτό το οποίο πίστευε μέσα του. Ε, φίλοι του Πλατεία Ρέντιο, κλείνουμε. Ακούμε ξανά για δεύτερη φορά το τραγούδι το οποίο μου άρεσε πολύ. Ένα ακόμα τραγούδι των υπεραστικών σε πραγματικά ελληνικό αιαμύτικο ρυθμό. Γνήσιο αιαμύτικο ρυθμό. Υπεραστική, μαύρη αυγή. Εμεί θα τα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη στι 4 η ώρα. Μην χάσετε την Παξ Κερμάνικα, γιατί ο επόμενο, ο οποίο έρχεται, κάνει ταξίδια και στο Βατικανό. Stamattina yes. <muching> mattina <muching> mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Da mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, vaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Partigiano. Θα <σομίως> βγουν και κάνα δύο τραγούδια του <σομίως> Παύλου Φίσα στην playlist να παίξουν μετά το τέλο τη εκπομπή. Όπω είπαμε, θα πούμε πάλι την άλλη Τετάρτη και μετά πάλι την άλλη Κυριακή στι 6 ώρα με μια αστρονομία όπω δεν έχουμε συνηθίσει σε και δεν τρομάζουν τι Παρακάλια. Και ποιες δεν τρομάζουν τις σοριές Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη Φάρω μακερό φίδι αγκύλωτο Παύλο φύσα, τρεις απ' του Δέκα εχμες μέτρο Ισκυσμένη μου κοίτα Μες στο αίμα Τον σαν λουκμάν Μαύρη αυγή Ξέρνεται στη γη Φάρμα καιρό Φίδι από Απ' τη σάπια Μήτρα των αστών Ρουπακιάδες Ταγμάτα φίδιών Του λυκών του καπιταλισμού Που μισούν το δίκιο του Παταστολεμό Το φασισμό Παταστολεμό Του φασιστα Χέριαν σηκωθεί Την πυγμή του Καπιταλιστή Δοκιμάζει πάνω στο λαό Που το θέλει Έρμο και σκιφτό. Το φασισμό Παταστολεμό Το φασισμό Παταστολεμό Κατό μα Όχι σταθύ στους αγώνες θα τσαλλει Θα τσάκιο με το φάσισμο το σύστημα, το κιο και φρούρο. Ο λαό μα Οφυροστά στου αγώνε, θα τσαλλωθυ. Θα με το φασισμο το σύστημα, το σιοφρύμ. Παρακάλια και ευχέ δεν τορμάζουν τις οχές. Όχι. Έγινε hey, όπως μια μεγάλη φυλαχή Ψάχνω έναν τροποντάδες, μα να σπάσω Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω, γεια αυτά... σας Μπειλονώ ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου κέντρα Για να κλέψω λίγο πώς από τα λάμπερα, αστέρια Δεν αρέχω, εδώ κάτω και κοντεύει να με τρίξει Τον ανθρώπων, η μιζέρια τόσο Όσο και η τρίψη δεν αρέχω Άντε και όλοι αυτοί δεν μου δε ταιριάξαν Την αδάλο μόνο πράτη, ο γιος αυτό που μου χαράξα Την δίσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές αγάπης, χαρτές και φίλοι, παρμα και ρε σωτές σε στολές που παράμονε πάντοτε κρυφά στις σκιές Μη κοδοσταθείς απρόκειται να ακολουθήσεις Τα δόντια σφίξε γερά και μη δάκρυσεις Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα και όπως...